Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. Λόγοι από τον ιερό Άθωμα. <Δο> Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη. Αγαπητοί ακροατές είμαστε στο κατόφλι του Τριοδίου. η Εκκλησία μας ανοίγει ξανά ένα νέο δρόμο μπορεί να είναι ανηφορικός είναι όμως σημαντικός οδηγεί σε αληθινή άνεση σημασία δεν έχει απλά να τον βαδίσουμε αλλά το πώς θα τον βαδίσουμε τον ξαναβαδίσαμε δίχως ουσιαστικό αποτέλεσμα φαίνεται δεν τον βαδίσαμε σωστά προσεκτικά και καλά έτσι δεν είχαμε αίσιο αποτέλεσμα αν δεν διανύσουμε ορθά το στάδιο που ανοίγεται μπροστά μας όχι μόνο θα χάσουμε το τελικό κέρδος αλλά και μπορεί να απελαγοδρομήσουμε να σκοντάψουμε να καθυστερήσουμε σε περιτάκια σήμαντα να λοξοδρομήσουμε και να πλανευτούμε ακόμη. Καλούμεθα αγαπητοί μου να πορευτούμε με γνώση, ειλικρίνεια, αφοβία, θάρρος, εγρήγορση, ελπίδα, φιλότιμο και λαχτάρα. Να δούμε κατάματα τον εαυτό μας, να παρουσιαστούμε δίχως μάσκες και στον Θεό, να συναντήσουμε με κατανόηση των πλησίων, να παρατηρήσουμε ενδελεχώς την ασχήμια μας, την πονηριά μας, τη φιλαυτία μας, την υποκρισία μας και το ψέμα μας. Η Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία τα έχει όλα τα ωραία από αιώνες και δεν είμαστε εμείς σοφότεροι των πατέρων μας για να τα αλλάξουμε. Η Ευαγγελική Περικοπή του Τελώνου και Φαρισαίου δεν τέθηκε τυχαία την ημέρα αυτή την πρώτη. Τοποθετείται στην αρχή του Τριοδίου για να το νοηματοδοτήσει και να μας εμπνεύσει τα απαραίτητα γνήσια στοιχεία για τον αγώνα μας. Πρόκειται για μία γνωστή παραβολή του Κυρίου. Μικρή ιστορία με μεγάλη αξία και σημασία. Ο καρδιογνώστης Χριστός είπε πρόστινα στους εφ' εφεαυτής ότι εσύ δίκαιη καθώς αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Ο στίχος αυτός, αδελφοί μου, είναι ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας και χρήζει δυνατής προσοχής. Απευθύνεται ο στίχο κάποιους που θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι δίκαιοι. Πιστεύουν ακράδαντα ότι είναι μεγάλη ενάρετη, άψογη, αξιοπρεπής και χρηζει δυνατης προσοχης απευθυνεται ο κυριος σε καποιους που θεωρουν τον εαυτο τους οτι ειναι δικαιοι πιστευουν ακραδαντα οτι ειναι πιστοί, καλη ευσεβης εναρετη άψογοι, αξιοπρεπης και αξιοσεβαστη θα λέγαμε σήμερα ότι είναι αρκετά καλοί χριστιανοί, αλλά όμω και εξουδενούντα του λοιπού. Δεν αρκούνται στην πεποίθησή του, αλλά θεωρούν ότι η νομιζόμενη αρετή του μπορεί άνετα πάντοτε να κρίνει, να καταδικάζει, να ντροπιάζει, να βάζει στη θέση του όλου του άλλου. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθο τη νοσηρότητό του. Ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος ο Αγιορίτης έλεγε πως το χειρότερο απ' όλα είναι να νομίζεις ότι είσαι καλός και πάσκαλα. καλά. Η εφορμή λοιπόν του Ιησού για την ωραία αυτή διδαχή ήταν κάποιοι που είχαν πιστέψει πως είναι άψογοι και περιφρονούσαν τους άλλους δεν λογάριαζαν πραγματικά τους αδελφούς του για τίποτε. Οι τύποι αυτοί υπάρχουν πάντοτε είναι δυστυχώς άφθονοι και σήμερα. Συχνά μονοπολούν την πίστη. Έχουν φανατισμό, υπερβολές, ακρότητες, νοσιρότητες και πείσματα. Υποβλέπουν τους άλλους και είναι τρομερά καχύποπτοι. Πρόκειται για ανθρώπους δύσκολους και σκληρούς. Υπάρχει και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μία σκληρότητα. Κάποιοι μεγαλοποιούν τα σφάλματα κάποιων του ίδιου ιερού χώρου. Ιρωνεύονται αδυναμίες και διασύρουν σκόπιμα συμπεριφορές. Η σπήλωση του άλλου καταντά κάτι ευχάριστο. Εφάνταστοι σκανδαλοθήρες εκθέτουν αντιπάλους. Παρατηρούν, ψάχνουν και βρίσκουν μόνο ατέλειες, μόνο λάθη και μόνο ελλείψεις. Οι αυτοδικαιωμένοι δίκαιοι αυξάνουν τη δικαιοσύνη τους αδικώντας με πράξεις, λόγους και σκέψεις του συνανθρώπου τους. Πολύς χρόνος αφιερώνεται με την ενασχόληση των άλλων. Εύκολη η κριτική και δύσκολη η αυτοκριτική. Ο κόσμος θα αλλάξει με τον να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Το τηλεσκόπιο να γίνει ενδοσκόπιο. Η αγιότητα ελέγχει και σιωπόσα. Ας γίνουμε φως και θα λίγο στέψει το γύρο σκοτάδι. Τα σιωπηλά παραδείγματα είναι πάντα φωτεινά και αξιομίμητα ας γίνει ο σκληρός έλεγχος εγκάρδια δέηση καλύτερα ας αφήσουμε το Θεό να επέμβει ας τον παρακαλέσουμε θερμά ας θυμηθούμε και τα όχι λίγα δικά μας λάθη παλαιά και τωρινά δηλαδή δεν θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα καλά μας τις κατακτήσεις μας τα κέρδη μας την αξιοπρέπειά μας και να προκαλέσουμε τον σεβασμό την εκτίμηση και την αποδοχή δεν θα καυτηριάσουμε τις ανηθικότητες, τι αδικίες, τι προσβολές μας, τη μη αναγνώριση του Κύρους και της αυθεντίας μας. Θα επιτρέψουμε στον οποιοδήποτε να μη μας αναγνωρίζει, να μη μας τιμά, να μη μας σέβεται και μας υπολογίζει. Την απάντηση θα μας δώσει σε λίγο ο ίδιος ο Κύριος. Ανοίγει το Τριώδιο και έχουμε αμέσως το νου το Πάσχα. Το Τριώδιο είναι μια συνεχής και εντατική προετοιμασία. Ο κόσμος λυσμόνησε τη σημασία και την αξία του Τριωδίου και κοιτά να στη μέθη, την ειδονή, τη φυγή, τη μεταμφίεση, δίχως ήθος και ύφο κόσμιο, δίχως εδώ και συστολή. Η Εκκλησία δικαιολογημένα θα καυτηριάσει τις εκτροπές και αισωτίες. Όμω συγχωρέστε με παρακαλώ και θελήσετε να παρακολουθήσουμε την υπέροχη και παραστατική αυτή παραβολή. Ο Χριστός δεν τα βάζει με τον καρνάβαλο, με τους κλέφτες, τις πόρνες, τους ληστές και τον υπόκοσμο. Στιγματίζει τους μασκοφόρους φαρισαίους, καυτηριάζει τα μασκαραλίκια τους, την ηθοποιία τους, την ανηλικρίνειά τους, την προσποίησή τους, την οθία και τιμιά τους. Δεν είναι δίχως σημασία ότι η παραβολή αυτή είναι ένα από τα τελευταία κηρύγματα του Κυρίου. Θέλει τους αγαπητούς ακολούθους του γνήσιους, καθαρούς και αληθινούς. Άνθρωποι δύο, ανέβησαν, εις το ιερόν ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Δύο άνθρωποι μας λέγει το στόμα του Χριστού. Πήγαν στον Ιερό Ναό να προσευχηθούν. Λέγει ανέβησαν. Όχι νομίζουμε γιατί ο Ναός του Σολομόντος... ήταν σε ψηλό μέρος στα Ιεροσόλυμα... αλλά γιατί πάντα ο Ναός είναι μεταξύ ουρανού και γης. Πατάς τη γη και ταινίζει τον ουρανό. Κατευθύνεται ψηλά. Ο Τρούλος είναι ουρανός. Η Εκκλησία δεν είναι του κόσμου τούτου. Ζει κινείται υπάρχει στον κόσμο αλλά το πολίτευμα των χριστιανών είναι στον ουρανό. Ο καθολικισμός, λέγει ωραίοντος το Γεύσκι, θέλησε να κατεβάσει μόνιμα τον ουρανό στη γη. Η Ορθοδοξία ανεβάζει τη γη στον ουρανό. Μπορεί ο ναός να μην έχει σκαλοπάτια να ανέβουμε. Στην τουρκοκρατία κατέβαινε μάλιστα σκαλοπάτια για να μπει στο ναό και όμως ανεβαίνει. Μέσα στο ναό αφήνει κάθε βιωτική μέρημνα και εξητά το Θείο Έλεος την απαραίτητη παραμυθία, την ενίσχυση για την αντιμετώπιση των πειρασμών. Ο Ορθόδοξος Ναός είναι το όρος του Κυρίου. Δίδεται δρόσος αερμών, χάρη, ευλογία, φως. Ανέβη και ο Θεόπτης Μωυσής στο όρος συνά για να λάβει το Θείο νόμο. Ο προφήτης Ηλίας προσευχόταν στο όρος χωρίβ και άνοιξε ο κλειστό ουρανός». Ο Χριστός μεταμορφώθηκε στο θαβόρ, προσευχήθηκε στον λόφο της Διασημανή, σταυρώθηκε στην κορυφή του Ολγοθά. Ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης έλαβε χάρη στην κορυφή του Άθωνα. Καλούμεθα στον εκκλησιασμό να ανυψωθούμε από τα υγιήνα, να βρεθούμε ψηλότερα από τα φθαρτά και επίκαιρα, να αναπνεύσουμε ένα νεωτικό και μεταμορφωτικό άνομο, άνεμο αιωνιότητος να εισέλθουμε σε ένα άλλο κλίμα και ένα άλλο πνεύμα για να αντιμετωπίσουμε τα κουραστικά καθημερινά πικρά γεγονότα και προβλήματα. Δύο άνθρωποι, δύο άνδρες, δίχως ηλικία και δίχως όνομα. Δύο τύποι θα λέγαμε, που μπορούσαν να είναι ο καθένας μας, εισέρχονται στο νοό. Πηγαίνουν για να προσευχηθούν. Πρόκειται για ιερό έργο, κίνηση αυθόρμητη πράξη από τις πιο ιερές τη ζωής φαίνεται δεν είναι ώρα ακολουθίας δεν φαίνεται να ήταν προσυνενοημένη ο καθένας πηγαίνει μόνος του ο ένας είναι φαρισαίος και ο άλλος τελώνης δεν χρειάζεται να πει κανείς πολλά για τον καθένα όλοι γνώριζαν πολύ καλά τι σήμαινε τελώνης και ποιοι ήταν οι φαρισαίοι οι τελώνες της εποχής εκείνης ήταν φορώις πράκτορες και καταδυνάστευαν αλήφητα τον λαό ζητώντας υπέρογγα ποσά από τα οποία είχαν και προσωπικά κέρδη. Οι Φαρισαίοι αποτελούσαν την αριστοκρατία του πνεύματος παρουσιάζονταν ευσεβέστατοι, καθώς πρέπει δίκαιοι και πολύ καλοί. Δύο χαρακτηριστικοί τύποι εισήλθαν στο ναό αγαπητοί μου για να προσευχηθούν. <ΡΟΣ> Ο συγκεκριμένος Φαρισαίος ήταν σαν του άλλου: Παρουσιάζεται ως πνευματικός άνθρωπος, άξιος προσοχής και σεβασμού. Πιστεύει τον εαυτό του, τον υπερεκτιμά, τον θαυμάζει. Ζει, θα λέγαμε, μία εικονική πραγματικότητα. Αυτό που νομίζει για τον εαυτό του ο ίδιος θέλει να νομίζουν και οι άλλοι για αυτόν. Αρκετούς τους έχει πείσει και χαίρεται αρκετά γι' αυτό. Απολαμβάνει ικανοποιημένο την εκτίμηση των άλλων. Αρκετοί είναι που γοητεύονται μόνο από αυτό και δεν θέλουν ούτε χρήματα ούτε δώρα. Συνεπέρνονται από την αίσθηση της αποδοχής, της εκτιμήσεως. Δυστυχώς οι πολλοί των ανθρώπων δεν είναι σε θέση πάντοτε να διακρίνουν το γνήσιο και το ατόφιο μήπως όμως δεν θέλουν κιόλα. Ζουν και μέν και ηδέ σε μία φανταστική κατάσταση και είναι ευχαριστημένοι. Η φαρισαϊκή υποκρισία είναι γεγονός πω είναι ιδιαίτερα περίτεχνη και δύσκολα ανακαλύπτεται. Ο φαρισαϊσμός ξεκίνησε αγνός, αλλά εξελίχθηκε σε στήρο ζηλωτισμό, σε τυπολατρία, ψευδοσυντηρητισμό, και τελικά σε ψευδοαγιότητα και αυτοθέωση. Ο φαρισαϊσμός προκαλεί, φωνασκεί, θορυβεί και φαντάζει. Οι οπαδοί του ξεχωρίζουν από μακριά. Παρουσιάζονται παντογνώστες υψηλόφρονε, περιφρονητικοί και χθρικοί. Πλανάται πλάνικτρα ο κάθε φαρισαίος, που θεωρεί πως μπορεί να έχει φιλοθεία και μισανθρωπία μαζί ο Φαρισαίος της παραβολής μας σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσήφχετο. Στάθηκε κάπου στο κέντρο του ναού και νόμιζε πως προσευχόταν στον Θεό, μα μάλλον απευθυνόταν στον αγαπητό εαυτό του, θαυμαζόμενος και αυτοκολακευόμενο για τα κατορθώματα της κατακτήσει της επιτυχίας του, της τυχών αρετές του. Ζούσε τον θρίαβο τη ηθική του τελειότητο. Μα αυτό είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι μοναδικό προνόμιο του ανθρώπου. Ο άνθρωπο μπορεί να συνομιλεί με το δημιουργό του ανά πάσα ώρα και ιδιαίτερα στον αό. Προσεύχεται ευχαριστώντα και δοξολογώντας τον πλάστη του. Μερικέ φορέ με του αλάλιτου στεναγμού τη καρδιά. Τα λόγια δεν είναι πάντα ικανά να εκφράσουν τα αισθήματα του βάθους των καρδιών. Ο Αγέροχος Φαρισαίος λέει πολλά, βαρετά και φουσκωμένα λόγια. «Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ουκοιμή ως περιλυπή των ανθρώπων άρπαγες άδικη μυχή, ή και ως ούτος ο τελώνης». Φαίνεται να λέει αλήθεια και να ευχαριστεί το Θεό Αρχικά κάνει καλά που ευχαριστεί το Θεό για τα καλά του Σύντομα όμως κανεί εύκολα αντιλαμβάνεται πως τον εαυτό του ευχαριστεί που είναι τόσο καλός Μάλιστα συγκρινόμενος με τους άλλους βρίσκει να υπερέχει αυτόν πολύ Οι αμαρτίες των άλλων τον ικανοποιούν τον εξυψώνουν τον κάνουν να ξεχωρίζει και να διαφέρει το επίρρημα «Οσπερ» είναι δηλωτικό της διαφοράς του. «Δεν είμαι οπωσδήποτε εγώ λέει, όπως όλοι οι άλλοι, κλέφτες, άδικοι και μοιχοί. Ανελέητα τους τσουβαλιάζει όλους, τους ισοπεδώνει και κατακαιραυνώνει. Δεν ξεχωρίζει κανένα εκτός κατακεραυνώνει. δεν ξεχωριζει κανενα εκτος απο τον εαυτό του. Την αντίληψη αυτή την έχει γενικά και αόριστα για όλους και συγκεκριμένα για τον τελώνει» που φαίνεται με την άκρη του ματιού του τον είδε σε μια γωνία του ναού κάπου πίσω μακριά. Συνεχίζει, αυτό αυτοθαυμαζόμενος, να παρουσιάζει τις επιτυχίες του. Νιστεύω δεις του Σαββάτου, από δεκατό πάντα ως ακτόμε». Τηρία παραβίαστα τον νόμο, νυστεύοντας δύο φορές την εβδομάδα, Δίνοντα το δέκατο των εσόδων του στο νεό. Δεν λέει για όλα αυτά ψέματα, παρουσιάζει τα πράγματα όπως είναι, εκτελεί άψογα θα λέγαμε τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Η προσευχή όμως, η νηστεία ή η λιμοσύνη, είναι πράξεις που χαρίζουν στην ψυχή η ειλικρινή συνέστηση της αμαρτωλότητος και αληθινή μετάνοια. Όπω λέει ένα σύγχρονο γέροντας, εάν... Ο όποιος χριστιανός που αγωνίζεται, που κάνει πνευματικό αγώνα, όσα καλά πράγματα κι αν κάνει, εάν τελικά μέσα στην ψυχή του δεν έχει αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να αισθάνεται ότι χειρότερος από αυτόν δεν υπάρχει, δεν βαδίζει καλά και όλα αυτά, ας πούμε, τα όποια καλά κάνει, κακό του κάνουν, όχι καλό, όχι γιατί τα καλά, αλλά γιατί... Αυτός τα αξιοποιεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτά λέγει ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος. Τα λόγια του Φαρισαίου δείχνουν τις πράξεις του. Πήγαινε στην εκκλησία και δεν εκκλησιαζόταν. Προσευχόταν και δεν προσευχόταν. Νίστευε και δεν νίστευε. Είχε μία συνεχή ασχολία με αυτά, δίχως όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας ασεβής ευσεβής Δεν είχε πραγματική μετάνοια Η μετάνια εληθινή εξουθενώνει μόνο αυτόν που την έχει και όχι τους άλλους Η μετάνια δεν σε αφήνει να ασχολείσαι με τα λάθη των άλλων Παρά μόνο με τα δικά σου Μήπως και εμείς πάμε στον ναό να προσευχηθούμε στον Θεό και απολυσμονιόμαστε και παρασυρώμαστε και αυτοθαυμαζόμαστε και περιφρονούμε κάποιον ή κάποιους. Μήπως πενέυουμε το σκαρί μας και περιμένουμε μάλιστα να μας ευχαριστήσει όλος ο Θεός για την αγιότητά μας. Καλούμεθα να αποφύγουμε το παράδειγμα του Φαρισαίου όπως ορθά και εύστοχα τονίζετε. Η διάθεσή του είναι να δείξει τον Θεό τάχα ποιο είναι. Δεν προσεύχεται για να πάρει Αλλά για να δώσει Ανέβηκε στο ιερό Όχι για να ζητήσει έλεος Αλλά για να προσφέρει αρετή Λέγει τα λόγια της προσευχής του Κι είναι σαν να μιλάει με τον εαυτό του Γεμάτος αυτοϊκανοποίηση Και γεμάτος κακία για τους άλλους Λέγει ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος Ο Φαρισαίος αδελφή μου Πάσχη, Πάσχη από άμετρη καυχησιολογία, παχυλίπερη αυτολογία και θεομίσητη κατάκριση. Η φαρισαϊκή αγιότητα εξαντλείται στον αυτοέπενο την αυτάρκεια και την υποχρέωση του Θεού να τον ακούει μέσα στη μέθη της Πολύς του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πως θα μπορούσαμε ίσως να ανεχθούμε τον Φαρισαίο να κατηγορεί όλη την οικουμένη αλλά δεν μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε που δεν λυπήθηκε ούτε εκείνο τον τελώνει. Ο Φαρισαίος είναι αξιολύπητος. Χαίρεται σαν σαδιστής να κατακρίνει. Καυχάται που ξεχωρίζει από τους άθλιους συνανθρώπους του. Είναι σαν να περιμένει να βραβευτεί από τον Θεό με την απαρίθμηση των αρετών του σαν να είναι υποχρεωμένος ο Θεός να τον βάλει στον Παράδεισο και αλίμονο αν δεν τον βάλει. Είναι πράγματι αξιολύπητος αδελφή μου ο Φαρισαίος γιατί αν δεν έχει πιστέψει το ψέμα του ω αλήθεια θα φοβάται μη μια μέρα αποκαλυφθεί. Στηρίζεται στην αναλήθεια, στην ανέδεια, την ασέβεια και τη φαντασία. Είναι τραγικό και ολέθριο να ζει κάποιος μια τέτοια πνευματική ζωή. Θα ζει πάντοτε διχασμένος και μειονεκτικός και δεν θα χαίρεται αληθινά ποτέ. Στη χλιαρότητα, χαλαρότητα και μετριότητα αυτή θα βρίσκεται σε ένα συνεχές σημειωτόν δίχως πρόοδο, χάρη και ευλογία. Δεν αξίζει να χάνει κανείς τον καιρό του την αναλήθεια, την υποκρισία και τη φαντασίωση. Είναι ανάγκη να σκύψει τον τελώνη. Ο τελώνη, μακρόθενε τό, ούκοι θέλουν, ουδέ του οφθαλμού των ουρανών επάρε. Κάθισε σε μία άκρη ο τελώνη, του αρκούσε. Δεν ζητούσε πρωτοκαθεδρίε, είχε συνείδηση τη καταστάσεω του καλή και πλήρη, καθόταν μακριά από τον Φαρισαίο. Όχι γιατί δεν τον καταδεχόταν γιατί τον φοβόταν. Δεν τον φθονούσε, δεν τον έκρινε, τον ένοιαζε αυτό του. Καλά έκανε. Ήξερε καλά τι έκανε. Κοιτούσε βαθιά μέσα του. Έχασε χρόνο πολύ να κοιτά δεξιά και αριστερά, ασχολούμενος πώς θα κερδίσει και θα καταχραστεί τους άλλους. Δεν τολμούσε ούτε να σηκώσει τα μάτια ψηλά. Τον έλεγχε η συνείδηση. Ήταν ώρα κρίσιμη αυτογνωσίας, αυτοεξέτασης, αυτοπαρατήρησης, αυτομεμψίας, αυτοελέγχου και αυτοκατάκρισης. Δεν χαμηλοέβλεπε και μέσα του κουτσομπόλευε. Είναι αληθινή στάση με τον μετανοούντος προσευχομένου. Δεν ήταν έτσι από αποθάρρυνση, απελπισία και απογοήτευση. Παραδεχόταν την ήττα του, την αμαρτία του, την αμαρτωλότητά του. Λαμβάνει τη στάση που πρέπει, τη στάση που αγαπά ο Θεός να βλέπει. Δεν συγκρίνεται, δεν ασχολείται με τους άλλους. Δεν δικαιολογείται πως και άλλοι κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Είναι γνήσιος, αληθινός, γενναίο, ντόμπρος και ατόφιος. Εξουθενώνεται και δεν επέρεται. Καταθέτει τις αμαρτίες του και όχι τις αρετές του, όπως ο συμπροσευχόμενος του». Δεν κατηγορεί κανένα παρά μόνο τον εαυτό του Λαμβάνει στάση και δε ίσεως, σκημένος και ταπεινός Μετανοημένος και αποφασισμένος, στέρεος και δυνατός, ανεπίστροφα Ο τελώνης δεν επέτρεπε στον εαυτό του Ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό Αλλά έτυπτεν στο στήθο Ο Θεός ή τίμη το λό. Δεν το έλεγε μόνο, αλλά και το εννοούσε. Λόγοι περιεκτική, μεστή, σαφή, εκφραστική, συγκεκριμένη, συγκινητική και λίγη. Δηλωτική τη ειλικρινού μετανία του, της μεγάλης συντριβής του ενώπιον του Θεού. Αυτή θα πρέπει να είναι η μόνιμη στάση του πιστού. Αυτή θα πρέπει να είναι η ποιότητα της συνεχού δεησεώ του. Μερικέ φορέ μένουμε στα σχήματα και τα λόγια και όχι στο βαθύτερο τελωνικό φρόνημα. Επενετή η τελωνική αυθορμησία και θεολογία. αγαπητοί μου αδελφοί όχι ο εαυτός του αλλά ο Θεός δεν αυτό αυτοθαυμάζεται δεν περιαυτολογεί και δεν κατακρίνει κανένα μας διδάσκει ο Όσιος Τελώνης την υγιή ταπεινοφροσύνη με το βίωμα και το παραδειγμά του τη θερμή προσευχή του και την αληθινή του μετάνοια ζητάμε δάκρυα το έλεος του Παναγάθου Θεού δεν ταπεινολογεί και ταπεινοσχημεί υποκριτικά αλλά ταπεινοφρονεί με φόβο Θεού και ακριβή συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Ο Τελώνης μας διδάσκει τα μυστικά της προσευχής. Να είναι ταπεινή, λιγόλογη, θερμή, προσεκτική και εγκάρδια. Οι ταπεινοί ξέρουν να προσεύχονται. τον ταπεινών ιδείσης ακούγονται αμέσως. Πιο πολλοί από αγαπά ο Θεός τους ταπεινούς και αυτούς χαριτώνει. Ο Τελώνης ήταν σκημένος, κρυμμένο, δακρισμένος, συγκινημένος, μετανοημένος και πονημένος. Στάθηκε στο περιθώριο και βρέθηκε στο κέντρο. Γνώριζε ποιος είναι. Παραδεχόταν την αμαρτία του. Δεν έβρισκε κάτι πάνω του να κοκορευτεί. Ο Όσιος Τελώνης Είχε μια βαθιά συνέστηση της αναξιότητός του, της ατέλειάς του, της μηδαμινότητός του και της αμαρτωλότητός του. Η ταπεινοφροσύνη δικαιώνει τους μετανοημένους αμαρτωλούς. Ο αληθινά ταπεινός μένει ατάραχος στους πειρασμού. ήσυχος στις δυσκολίες, νιφάλιος στις στενοχώριας. Χαίρεται στην ασημότητα, προτιμά την υποχωρητικότητα. Αποφεύγει συστηματικά την επενοθυρία. Δεν φοβάται την περιφρόνηση, την υποτίμηση, τον παραγονισμό, το προσπέρασμα και τη μη προαγωγή. Η ταπείνωση είναι ο φύλακα καθ' άλλη αρετής. Είναι το θεμέλιο της αγιότητος. Δίχως ταπείνωση δεν υπάρχει γνήσια κατάνοιξη, αληθινή μετάνοια, πραγματική αγάπη. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ούτε η σοφροσύνη, ούτε η παρθενία... Ούτε η εφιλοχρηματία είναι βάρεστα στο Θεό αν η ταπείνωση. Η αγάπη αυξάνει με την αύξηση της ταπείνωσης. Καταλήγει η παραβολή λέγοντας «Ο Κύριος». «Λέγω ημίν. Κατέβει ούτω δε δικαιωμένος εις τον οίκονα αυτού η γαρεκίνος. Όπως είπαμε στην αρχή η παραβολή αυτή ελέχθη γιατί υπήρχαν εκεί κάποιοι που είχαν για μεγάλη υπόθεση τη ζωής τους την αυτοδικαίωση και ασχολούνταν με την εξουθένωση, κατάκριση και απόρριψη των γύρων τους. Ο Φαρισαίος παρουσιάζεται ως η κορύφωση της αυτοδικαιώσεως. Δεν άφηνε τον Θεό να τον δικαιώσει. Είχε ήδη μόνος του αυτοδικαιωθεί από καιρό. Τον Θεό τον είχε για να περνά καλά. Τους ανθρώπους τους είχε για να πατά πάνω τους και να ανεβαίνει. Πίστευε στην ισχύ του, στη δύναμή του και στην επιτυχία του. Μήπως, αγαπητοί μου αδελφοί, στοιχεία της φαρισαϊκής τάσεω υπάρχουν και στη ζωή μας, ακόμη και στην πνευματική και εκκλησιαστική ζωή, στον εκκλησιασμό, στην προσευχή, στη μελέτη, στην αγαθοεργία. Αν και μπορεί να μην το φωνάζουν στι πλατείε. Μπορεί στο βάθος της καρδιάς τους να είναι κάποιοι από εμάς μικροί ή μεγάλοι Φαρισαίοι. Η αυτοδικαίωση του Φαρισαίου τον αυτοκαταδίκασε, δεν άφησε να τον δικαιώσει ο Θεός. Η ειλικρινής αυτοκατηγορία του τελώνει τον δικαίωση ενώπιον του Θεού. Γύρισε στο σπιτικό του όχι όπως είχε φύγει. Είχε πάει στο ναό στεναχωρημένος, θλιμμένος, πικραμένος, γεμάτος τύψης, ενοχές, ταλέπωρες μνήμες. Τώρα επιστρέφει άλλος άνθρωπος, ανανεωμένος, μεταμορφωμένος, ξανακενούριο. Η θαυματουργή μετάνοια είχε επιτελέσει ξανά το σωτήριο έργο της. Ότι τον δικαίωσε ο Θεός σημαίνει ότι τον συγχώρεσε. Αυτή η συγχώρηση είναι πηγή μεγάλης και αληθινή χαράς. Ο Φαρισαίος γύρισε όπως πήγε ή και ακόμη χειρότερα. Δεν δικαιώθηκε ο αυτοδικαιωμένος. Δεν συγχωρέθηκε γιατί δεν ζήτησε από τον Θεό να συγχωρεθεί. Δεν του περνούσε καν από το μυαλό του η ιδέα ότι έχει ανάγκη συγχωρήσεως. Δεν έβρισκε στον εαυτό του τίποτε το μεμπτό ότι χρήζει εξαγορεύσεως, εξομολογήσεως και μετανία. Πίστευε ακράδαντα πως ήταν όσιο ο ανόσιος» Είχε θέσει πρόωρα μόνος του το φωτοστέφανο στη κεφαλή του. Ταραγμένη και τραγική προσωπικότητα ο Φαρισαίος. Φαντάζεται πως είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτε. Ο δικαιοκρίτης κυρίως μας λέγει απερίφραστα και συμπερασματικά πως σίγουρα ο τελώνης δικαιώθηκε, συγχωρήθηκε και επέστρεψε στο σπίτι του μακάριος, ευλογημένος, ευτυχισμένο, απελευθερωμένος. Ο Φαρισαίος έμεινε να αυτοδιαφημίζεται, να κανακεύεται, να αυτοθεώνεται, να περιφέρεται ως ένας Άγιος, να ζητά επεφημίες και αναγνώριση, να ζει και μόνος και με τους άλλους μία άγρια μοναξιά μέσα στην παραζάλι της Πολύ του Ίσεως. Ο ταλαιπωρος Τελώνης από την αμαρτία, μα δεν απελπίστηκε και χάθηκε. Η διαφθορά δεν τον κατέστρεψε τελείω. Στο βάθος του διατήρησε κάποια στοιχεία που αναγεννήθηκαν και φέραν δάκρυα μετανία. Η ειλικρινή συντριβή του του χάρισε συγχώρεση. Ο Όσιος τελώνησε, έγινε υπόδειγμα και παράδειγμα φωτεινό για όλους τους μετανοημένους Αγίους τους πριν μεγάλους αμαρτωλούς. Ο Σία Μαρία την Αιγυπτία, την πρώην πόρνη της Αλεξάνδρειας που έγινε η μεγαλύτερη και καλύτερη ασκήτρια όλων των αιώνων ο Όσιος Μωυσής ο Αιθίωπας που απολυστής έγινε διακριτικός και μεγασαβάς, ο Όσιος βάρβαρος που κτύπησε την εικόνα της Πορτείτησας και τρέξε αίμα και μέχρι την κοιμησή του έκλαιγε σταμάτητα και στην εκταφή του μυρόβλησε. «Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής» λέγει ξεκάθαρα αδελφοί μου «πως δεν θα δικαιωθούμε από αυτά, τούτα, τα έργα μας» αλλά από την αγάπη και την ταπείνωση. Τα καλά έργα του Φαρισαίου έγιναν αιτία της καταδίκης του. Η βαθιά συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας του τελώνη τον έκανε όσιο. Είχε ταπεινή στάση, ταπεινή προσευχή, ταπεινή σκέψη, ταπεινή διάθεση και ταπεινή κίνηση. Δεν σώζουν τα καλά έργα δίχως το θείο έλεος. Η ταπεινοφροσύνη μαγνητίζει τον θείο ηλασμό. Και καταλήγει αδελφή μου ο Κύριος και Θεός μας Ότι τυπάς Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε Ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε Ο ηματίας Φαρισαίος αυτό ανυψώθηκε υπερβολικά Και ταπεινώθηκε με την κακή έννοια. Έπεσε από ψηλά και συνετρίβη Επέστρεψε στην κατοικία του χειρότερα από ό,τι είχε αναχωρήσει έτσι λειτουργεί πάντοτε ο πνευματικός νόμος, άψογα. Δεν μπορεί σε αυτά τα θέματα να πειραματιζόμαστε, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, που μας διευκολύνει, που μας κατοχυρώνει άκοπα και σύντομα. Το να κάνουμε πάντα του κεφαλιού μας έχει τεράστιο κόστος. Ο υπερήφανος θα πέσει και ο ταπεινός θα υψωθεί. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μιλούν για χαροποιώ, ειρηνοποιώ, και υψοποιώ ταπείνωση τα λόγια αυτά είναι λόγια Χριστού είναι σαφή ξεκάθαρα απλά φωτεινά και λαμπερά δεν χωρούν καμιά αμφισβήτηση αμφιβολία παρερμηνία και παρεξήγηση δεν επιτρέπεται να μην τα πιστεύουμε και να έχουμε επιφυλάξεις αναστολές και προβληματισμού. μη παρασυρθούμε από τον Φαρισαίο και πιστέψουμε πω κάτι είμεθα Ας επηρεαστούμε από τον τελώνη. Ας έχουμε πάντα μαζί μας την εικόνα του Τη στάση του, την προσευχή του, το πνεύμα του Έχουμε μεγάλη ανάγκη όλοι σήμερα Στην τόσο επιρμένη και ταραγμένη εποχή μας Από την πρόσληψη του υγιού στελονικού φρονήματος Κουραστήκαμε από τους Φαρισαίους Μη τους μιμούμαστε λοιπόν Έχουμε ανάγκη από τελόνες Οι τελόνες ομορφαίνουν και σώζουν τον κόσμο έχουν ελευθεροποιώ χάρι, ακατανίκητη ειρήνη, ωραιότατη νυφαλιότητα. <Τι> και Φαρισαίου αγαπητή είναι μία παραβολή λίαν παιδαγωγική μας διδάσκει πώς να πορευθούμε όλο το τριώδιο όλο τον βίο μας φιλοθεία δεν υπάρχει δίχως φιλανθρωπία η αγαθοεργία δίχως ταπεινοφροσύνη δεν έχει κανένα ουράνιο μισθό θεμελιώδης βάση της πνευματικής ζωής είναι η εκαταμάχητη ταπεινοφροσύνη Η βάση της ταραχής Της ανισορροπίες Της αναστατώσεως του άγχους Και πολλών κακών Είναι η περηφάνεια Η δαιμονοφορούμενη και δαιμονική υπερηφάνεια Μαστίζει τον ταλέπορο σύγχρονο κόσμο τιρανά πολύ μικρούς και μεγάλους Παντού και πάντοτε Η ταπείνωση σήμερα από πολλού Θεωρείται δυναμία η καύχηση, η ίηση, ο εγωισμός, ο ατομισμός, η υπερηφάνεια θεργεύουν και κυριεύουν. Έχουν φουσκώσει τα μυαλά των ανθρώπων, η άμετρη καύχηση τους έκανε παράλογους, φαντασμένους, κυρίερχους, εξουσιαστές, καταπατητές, ανίερους, βλάσφημου και ασεβείς. Το μεγάλο όμως και κατόρθωμα δεν είναι τόσο η εξερεύνηση του σύμπαντο και η ανακάλυψη των μυστικών του, αλλά η κατάδειξη εντός μας και η αποκάλυψη του άγνωστου εαυτού μας. Η μεγάλη νίκη είναι η γνώση και κατάκτηση του εαυτού μας με την ταπεινοφροσύνη, ώστε να καταστούμε ουρανοπολίτες και όχι κοσμοπολίτες. Η ταπεινή εν Χριστώ Ιησού αυτογνωσία είναι το μεγάλο κέρδος. Η ταπείνωση είναι χαρά». Ειρήνη, μακαριότητα, απέραντη ευλογία. Ο ταπεινός στελώνης είναι παραδείσια ζωγραφιά. Απέναντι μάλιστα στην προπαίτεια λαζονία αφθάδια και έπαρση του Φαρισαίου. Η φαρισαϊκή ξυπασμένη κοινωνία δεν ανέχεται τους στελώνες. Τους λιδωρεί, τους ηρωνεύεται, τους γλεβάζει, τους περιθεροποιεί, τους στιγματίζει, ενοχλούν την αδιαφάνειά της. Κατά το συναξεριστή του Τριοδίου ο τελόνης ταυτίζεται με τον αληθινά μετανοημένο και γνήσια ταπεινό άνθρωπο ο οποίος αναπάβεται εις πάντα τόπων, αρέσκεται πάσαν συναναστροφήν και υποφέρει ανδρείος και τα μία νίκοντα εις την τάξη αυτού και αξίαν, γίνεται χρήσιμος χωρίς κολακίας και επένουν, ευεργετή όσον δίνεται χωρί πολλών δεήσεων και προσκυνημάτων, όταν δε αυτός έχει ανάγκη πράγματος την ως, εύκολα τούτου απολαμβάνει, επειδή εύκολα δια την ταπείνωσιν της καρδίας αυτού τον καθένα και παρακαλεί. Και εάν η ανάγκη τού το ζήτη προσκυνεί και ως εδάφο της γης, οθεν πάντοτε και ήσυχο είναι και πράος και ευπρόσιτος και φίλος και υποπάντων αγαπόμενος Και αυτή δε υπερήφανη μισού σημαίνει τους υπερηφάνους, Αγαπώσει δε τους ταπεινόφρονας. Κατά βάθο νομίζουμε έτσι είναι. Σήμερα όμως δεν υπάρχει δυστυχώς αυτό το πνεύμα. Από την άλλη ταπεινά φρονούμε πως η ταπείνωση όπως κι άλλοτε έχουμε πει δεν θα πρέπει να σύγχαιεται με την κακομυριά και την αφέλεια ούτε ο ταπεινός είναι ορθό να προκαλεί τον νύκτο. Η ταπείνωση είναι επιλεγμένη, αξιοσέβαστη και αξιοτίμητη στάση Διακριτική τοποθέτηση, αληθινή, αξιοπρεπής και ευλογημένη. Στολίζει η Αγία ταπείνωση όλους τους Αγίους. Κοσμοί τους αφανής και άσημους και τους χαρίζει ουράνια χαρά και ανεκλάλητη ειρήνη. Λέγει ο πατήρ Ευάγγελος Παχηγιαννάκης Όλοι μας έχουμε μέσα μας ένα φαρισαίο και έναν τελώνι. Και ο καθένας μας, λίγο ως πολύ, έχει και πρόσωπο και προσωπία. Η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου αποτελεί οριακό σημείο στη νέα πνευματική μας πορεία. Ας μας οδηγήσει σε σκέψεις ουσιαστικές. Μασκαράς δεν είναι αυτός που μασκαρεύεται και το δείχνει, αλλά εκείνος που σκεπάζει μια καρδιά βρωμερή από τα πάθη του εγωισμού, του θεοποιημένου ιδόλου του, τη ψευτοθρησκείας του και που προσπαθεί να σκαρφαλώσει με ανέδεια ίσα με τον θρόνο του Θεού. Ανοίγει, αγαπητοί Χριστιανοί, το κατανικτικό τριώδιο με την κατανικτική παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Έχουμε ανάγκη όλοι από κατάνυξη, ευλάβεια, δάκρυα, ταπεινοφροσύνη, συγχωρητικότητα. Να κατανοιγούμε για να συντριβούμε και να φωτιστούμε. Να παλαγούμε με τη χάρη και το έλος του Παναγάθου Θεού από τη φαρισαϊκή τύφλωση που δεν έβλεπε ούτε ένα χνούδι πάνω του. Έπασχε από πρεσβειοποία και όχι από μοιοποία. Μακριά έβλεπε πολύ καλά. Ο Τελώνης δεν είχε διόλου πρεσβειοποία. Έβλεπε πολύ καλά μέσα του και δεν ήθελε να σεριανίζει τα μάτια του στα ξένα. Δεν έλεγε πολλά Δεν ωφελεί συνήθως η φλιαρία Τα λίγα ήταν αρκετά Τα πρέποντα, τα χρήσιμα, τα ωφέλιμα Του ουσιαστικά και σωτηριώδη Ο Θεός Η λάστη τίμη, το αμαρτολό. Το τριώδιο Δεν είναι για ξεφάντομα Διασκέδαση και ξενύχτη Αλλά για πανηγύρι της καρδιάς Αγρυπνή, ανίστακτη, εγρήγορση Ανάταση Δια συντριβη ευχής και δαιήσεως, εγκράτειας και σύνεση. Τριώδιο σημαίνει κατά τη θεοκίνητη υμνολογία μας εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών, ψεύδους και επιουρκίες. Ας φιλώσουμε αδελφοί μου αγαπητοί, με τον Όσιο τελώνει και α κακιώσουμε με τον Ανώσιο Φαρισαίο. Ας φύγουμε από τον κόσμο το κοσμικό φρόνημα αποφασισμένοι αμετάκλητα με τη μυστική και γενναία απόφαση. Φαρισαίου φύγο, μεν και τελώνου μάθουμε το ταπεινόν. Έν στεναγμή προ τον σωτήρα, κραυγάζοντε ή Μόνε ημιν ευδιάλακτε. Ευχαριστήσεις πολλές στον Ιχολύπτη κύριο Θανάση Παντελιό Καλό σας βράδυ αγαπητοί μου Καλό και ευλογημένο το τριώδιο που άνοιξε Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. λόγι απο τον ιερό άθωνα με τον μοναχό Μωυσή αγιοριτή.